Στοίχη 4.18. Η Αποστολική Διακονία ασυγκρήτως ανωτέρα της Μοσαϊκής. 4. Την πεποίθηση δε ότι είστε επιστολή του Χριστού, η οποία υπηρετήθη από εμάς, καθώς και το θάρρος που μας εμπνέει αυτή, την έχομεν διαμέσου του Χριστού, και την πηγήν και το στήριγμά της το έχομεν στον Θεόν. 5. Όχι διότι είμεθα από τον εαυτό μας ικανή διαναλογαριάσομεν, ότι κάτι από αυτά που κατορθώνονται στην Αποστολική Διακονία μα προέρχονται από τον εαυτό μα και από τη δύναμή μα, αλλά ικανότη μα είναι από τον Θεό. 6. Αυτό δε και κανένα άλλο μα έκαμεν ικανού να διακονίσουμε ει διαθήκη νέα. Αυτό μα ανέδειξε διακόνου όχι νόμου γραπτού που ή το γράμμα ανίσχυρο να μεταδώσει ζωή, αλλά πνεύματο που ζωοποιεί. Διότι ο γραπτός νόμος, επειδή δεν παρέχει στον άνθρωπον και την ενίσχυση για την εφαρμογή του, οδηγεί στον πνευματικόν θάνατον. Το πνεύμα όμως της καινής διαθήκης, με την χάριν και ενίσχυση που μεταδίδει στους πιστούς, χορηγεί σε αυτούς ζωήν. 7. Εάν δε η διακονία του νόμου που οδηγεί στον θάνατον και είχε χαραχθεί με γράμματα εις λήθους, συνοδεύθη με δόξαν, ώστε να μην μπορούν οι Ισραηλίτε να κοιτάξουν κατευθείαν το πρόσωπο του Μωησαίο δια την λαμπρότητα και δόξα του προσώπου του, η οποία με όλα τα αυτά ή το πρόσκερο και θα κατηργεί το μίαν ημέραν. 8. Πώ δεν θα είναι περισσότερο ένδοξο η διακονία τη κενή διαθήκη που δίδει στου ανθρώπου την χάρη του Αγίου Πνεύματο. 9. Διότι εάν η διακονία εκείνη που κατέληγενε στην κατάκριση ή το ένδοξο. Πολύ περισσότερον η διακονή αυτή που παρέχει στους ανθρώπους την δικαίωση και σωτηρία έχει υπεράφθονον τη δόξαν. 10. Πράγματι δέχει έχει περισσεύουσαν τη δόξαν. Διότι δεν είναι καν δόξα η δόξα του δοξασμένου παλαιού νόμου εάν ήθελε συγκριθεί προς την Καινή διαθήκην, ένεκα της υπερβολικής δόξης που έχει η Διαθήκη αυτή. 11. Και είναι φυσικόν η δόξα της Καινής Διαθήκης να είναι ασυγκρίτως μεγαλυτέρα. Διότι αν ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, που το προσωρινός και θα κατηργεί το μίαν ημέραν, εδοξάστη, πολύ περισσότερον είναι ένδοξος η Καινή Διαθήκη, η οποία μένει και δεν θα καταργηθεί ποτέ. 12. Έχοντες λοιπόν μια τέτοια ελπίδα, ότι δηλαδή το έργο που υπηρετούμεν θα παρουσιαστεί και θα λάμψει στο μέλλον, ενδοξότερον από την διακονία του Μωυσέως, μεταχειριζόμεθα στο κήρυγμά μας πολλήν παρησίαν και ελευθερίαν. 13. Και δεν θέτομεν κάλυμα στην διδασκαλία μας, για δι να αποκρύψομεν ή συσκιάσομεν την αλήθεια, όπως ο Μωυσής έθετεν στο προσωπό του κάλυμα, που εν ότι η Παλαιά Διαθήκη ηταν η σκιασμένη εμφάνιση της αληθείας. Και προητύπωνε το κάλυμα εκείνο ότι οι απόγονοι του Ισραήλ δεν θα εμπορέσουν εξαιτία τη απιστία των να ατενήσουν και να είδουν τον Χριστόν, ο οποίο είναι το τέλος και σκοπός του καταργουμένου νόμου. Δεκατέσσερα. Αλλά τυφλόδησανε διάνοι έτον, διότι μέχρι σήμερα μένει το αυτό κάλυμα όταν αναγεινώσκεται από αυτούς η Παλαιά διαθήκη και δεν σηκώνεται τούτο διότι μόνο δια της πίστεως και ενώσως με τον Χριστόν καταργείται το κάλυμα αυτό. Δεκαπέντε. Αλλά μέχρι σήμερα, όταν αναγεινώσκεται ο νόμο του Μωυσέως Υπάρχει κάλυμα στην καρδία Τον, ώστε να μην μπορούν να καταλάβουν ότι προ τον Ιησού τους οδηγούν ο νόμος και η προφήτες. 16. Όταν δε καθένα που αναγενώσκει τον Μωυσήν επιστρέψει προς τον Κύριο Ιησούν Χριστόν, τότε θα σηκωθεί το κάλυμα και θα καταλάβει ότι στο Χριστόν οδήγει ο νόμος. 17. Πράγματι δε με την επιστροφή του προς τον Χριστόν, λαμβάνει μέσα του ο καθένα μα και το άγιον πνεύμα. Το πνεύμα δε είναι ο κύριο. Και όπου υπάρχει το άγιον πνεύμα, το οποίο λαμβάνομαι ενδιαμέσω του κυρίου Ιησού, εκεί υπάρχει και ελευθερία από το κάλυμα και την δουλεία του νόμου. 18. Και όλοι εμεί με ξέσκεπον το πρόσωπο του εσωτερικού μα ανθρώπου, σαν άλλοι καθρέπτε πνευματικοί, δεχόμεθα και αντανακλώμεν την δόξα του κυρίου και έτσι μεταμορφωνόμεθα και λαμβάνομεν την αυτήν ένδοξον εικόνα του Κυρίου και προοδεύομεν από ένα βαθμό δόξης εις άλλο βαθμό ανώτερον όπως είναι επόμενο να προοδεύει ο φωτιζόμενος από το Άγιον Πνεύμα το οποίο είναι ο Κύριος.